Ευλογητός ο Θεός Σίμων πάντοτε νύν και αΐ και στον αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύου ε, το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω θησαυρό θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έρθαι και σκύνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών, αμήν. Ευχαριστώ. Είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά την ερμηνεία και τα σχόλιά μας στον πεντηκοστό ψαλμό της μετανοίας όπως λέγεται και επειδή είπαμε ότι δεν θα βλέπουμε κατά σειρά με συνέχεια τους ψαλμούς αλλά θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε μερικούς έτσι ψαλμούς που χρησιμοποιούμε στην ακολουθία της εκκλησίας μας ιδιαίτερα και είναι αντιπροσωπευτική και των υπολύπων. έτσι σήμερα θα μεταφερθούμε στον 118 ψαλμό όσοι έχετε ψαρτήρια στα χέρια σας μπορείτε να κοιτάξετε πιο κάτω, κάτω βαθιά θα δείτε 100, τον 118 ψαλμό τον οποίο θα μελετήσουμε το οποίο αρχίζει ω εξή. Μακάρι οι άμομομοι ενώ δω, οι πορευόμενοι εν κυρίου. Είναι μακάρι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι είναι άμομομοι η συνδιαγωγή είναι άμεμπτοι δηλαδή η συνδιαγωγή του και πορεύονται σύμφωνα με τον νόμο του κυρίου. Είπαμε και την προηγούμενη φορά ότι όταν το Πνεύμα του Θεού το Άγιον αποκαλεί κάποιον άνθρωπο μακάριον ή δίδει ένα χαρακτηρισμό στον άνθρωπο αυτό είναι κατά κυριολεξία και όταν λέει αυτό αυτός ο άνθρωπος είναι μακάριος, είναι ευτυχισμένος, είναι δηλαδή ίσως δεν υπάρχει στα ελληνικά σωστή απόδοση της λέξης μακάριος ο ευτυχής, ο ολοκληρωμένος ο επιτυχημένος ο εντός εισαγωγικών ας πούμε έτσι τυχερό ας το πούμε άνθρωπος λέγεται μακάριος αυτός ο άνθρωπος και μακάρι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι άμωμοι στον δρόμο δρόμων τους είναι άνθρωποι χωρίς μόμων χωρίς ε, ακαθαρσία χωρίς ψεγάδι χωρίς κάτι που να τους ε, λερώνει ε, στο δρόμο τους αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι πορεύονται στον νόμο του Κυρίου μακάρι εξερευνώντες στα μαρτύρια αυτού και είναι μακάρι ακόμα όλοι αυτοί οι οποίοι εξερευνούν, ερευνούν, ενδιαφέρονται για, τις, για τα έργα και για τους λόγους και τις μαρτυρίες του Κυρίου Μπορεί να πει κανείς το ερώτημα ότι υπάρχει άνθρωπος άμεμπτος. Υπάρχει δηλαδή άνθρωπος ο οποίος στο δρόμο του είναι δυνατό να μην κάνει λάθη, να μην έχει ρήπον ή, ή ρητίδαν ή ακαθαρσίαν ή οτιδήποτε άλλο. Μα αφού και αλλού λέει η ρητιδα η ακαθαρσια δεν υπάρχει άνθρωπος καθαρός και άμεμπτος που να μην έχει όλα αυτά τα πράγματα. Και όλοι μας είμαστε ακάθαρτοι ενώπιον του Θεού ποιος είναι ο άμωμος ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος πορεύεται σύμφωνα με τον νόμο του Θεού, ο άνθρωπος αυτός ο οποίος προσπαθεί η ζωή του η όλη του διαγωγή να είναι σύμφωνοι με τον νόμο του Θεού αλλά και πάλι υπάρχει άνθρωπος ο οποίος εμπόρεσε να τηρήσει τις εντολές του Θεού όλες με τόση ακρίβεια αφού ξέρουμε ότι ο μόνος ο οποίος ε, επετέλεσε απόλυτα το θέλημα του Θεού και ως άνθρωπος είναι ο Χριστός γι' αυτό και είπε ο Θεός ο ίδιος ότι αυτό είναι ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα το κατευδοκία θέλημα του Θεού η ευδοκία του Θεού απολύτως εξεφράστη ανθρωπίνος εις τον Χριστών, κανένα άλλος άνθρωπος Απολύτω κανένα άνθρωπος δεν επετέλεσε το κατεβδοκία θέλημα του Θεού όπως ο ίδιος ο Κύριος. Οι υπόλοιποι άνθρωποι έχουν τη σφραγίδα της ανθρώπινης ατέλειας. Άρα λοιπόν λέγοντας ο, ο προφήτης Δαβίδ ότι είναι μακάρι οι άνθρωποι οποίοι είναι άμεμπτοι ενώπιον του Κυρίου και πορεύονται εις τον του δεν εννοεί ασφαλώς τον αλάθαστον και αναμάρτητον άνθρωπον, γιατί αλάθαστος και αναμάρτητος άνθρωπος δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ούτε εμείς είμαστε ούτε κανένας Άγιος ήταν ούτε κανένας άνθρωπος υπήρξε αλάθαστος και αναμάρτητος μόνο ο Χριστός ήταν αναμάρτητος και αλάνθαστο και ανθρωπίνος εμείς όλοι υποκείμεθα στην ανθρώπινη ασθένεια αυτό που λέει εδώ εν νόμο Κυρίου σημαίνει ότι ο νόμος του Κυρίου δεν είναι μόνο να τηρήσεις εντολές του Θεού δηλαδή να βγάλεις έναν κατάλογο που να πεις αν ήταν δυνατόν να γράψουμε σε έναν κατάλογο όλες τις εντολές του Θεού. Τι λέει ο Θεός λέει το ένα λέει το άλλο λέει το άλλο λέει το άλλο λέει το άλλο και να έλεγαμε ότι κοίταξε θα φροντίσω όλα αυτά που λέει ο Θεός να τα κάμω και να είσαι ένας τόσο ισχυρός χαρακτήρας και δυνατός άνθρωπος με ε, πολύ επιβολή στον εαυτό σου τέλος πάντων ο οποίος πράγματι δεν θα παρεύαινε τίποτα από όλα όσα λέει αυτό το, αυτός ο κατάλογος ό,τι λέει ο Θεός θα το έπρακτες. άρα άραγε είσαι άμεμπτος όχι έστω και αν κάνει όλα αυτά τα πράγματα και αν πάσα την δικαιοσύνη ο ίδιος ο Χριστός λέει να λες ότι δούλοι αχρίασμέν γιατί διότι το Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτει μια άλλη διάσταση της πνευματικής ζωής μας δείχνει έναν άμεμπτον άνθρωπον θυμάστε στην παραβολή του τελών και Φαρισαίου ο Χριστός μιλά για τον Φαρισαίον ο οποίο ήταν άμεμπτος εξωτερικά ετηρούσαν όλα όσα έλεγε ο μοσαϊκός νόμος έτσι λέει η παραβολή δεν λέει ότι ας πούμε ήταν ψεύτης ή ήταν παλιάνθρωπο, αλλα έκαμπνε και άλλα έλεγεν όχι λέει ο Χριστό ότι ήταν δύο άνθρωποι ο ένας ήταν ο Φαρισαίος ο άλλος ήταν ο Τελώνης πήγαινε στην εκκλήση των ναών και είπε ότι σε ευχαριστώ Θεέ μου διότι τυρώ όλα αυτά τα πράγματα τα οποία λες Δίνω τις ελεημοσύνες μου, κάμνω τα έργα μου τα πνευματικά, νηστεύω ε, και τέλος πάντων είμαι σύμφωνο με τον το νόμο. Τι έλειπεν εις των Φαρισαίων και τι ήταν αυτό το οποίο να τον τελώνει. Ο τελώνης τι ήταν. Ο τελώνης ήταν ένας άνθρωπος εξωτερικά χάλαι μαύρα. Δεν έκανε τίποτα από όσα έλεγε ο Θεός. Ήταν ψεύτης, ήταν κλέφτης, ήταν άρπαγας, ήταν τελώνης. Ήταν άνθρωπος αμαρτωλός Τι ήταν αυτό που τους εδικαίωσε Τα εξωτερικά έργα Δηλαδή Η τήρησης απλώς και μόνον Μερικών εξωτερικών εντολών Δηλαδή Αυτό το οποίο έκαμε Τον Θεό να δικαιώσει Τον αμαρτωλόν τελώνει Και να κατακρίνει και να απορρίψει Τον δίκαιον εντός αγωγικών φαρισαίων Τι ήταν ήταν αυτό το οποίο ξέρουμε και ακούμε η ταπείνωσης, η μετάνια του τελώνου, τον εδικαίωσε και ο εγωισμός και η αυτοπεποίθησης και η έλλειψης της αίσθησης της μετανιάς εις των Φαρισαίων. Αυτό και μόνο ήταν ικανόν και αρκετό για το Θεό να απορρίψει τον άμεμπτον Φαρισαίων και το άλλο ήταν ικανό και μόνον να δεχθεί τον αμαρτωλών τελώνιν. Εδώ ο άμωμος άνθρωπος ο άμεμπτος άνθρωπος είναι βέβαια ο αγωνιζόμενος άνθρωπος αυτός που αγωνίζεται, αυτός που προσπαθεί αυτός που παλεύει αλλά προπάντων αυτός ο οποίος μετανοεί. Αυτός που μετανοεί ευρύκε το κλειδί της σωτηρίας του. Η μετάνοια η οποία γεννάται από την ταπείνωση είναι αυτή η οποία καθιστά τον άνθρωπον καθαρόν μπροστά στο Θεό. Κανέναν άλλον έργο μας δεν μπορούμε η φύσις η ανθρώπινη δυστυχώς μεταπτωτικά είναι τόσο τρεπτή τόσο ευάλωτη στην αμαρτία έχει μέσα της εγκείμενα αυτήν την ροπή και την ταπάθη που δεν μπορεί να σταθεί αλλά και αν ακόμα εστέκετο Εάν δεν έχει την ταπείνωση ο άνθρωπος και τη μετάνοια, τότε δεν μπορεί οπωσδήποτε να σταθεί μπροστά στο Θεό. Πολλοί άνθρωποι ρωτούν, «Μα έχω αυτό το πρόβλημα, έχω αυτό το πάθος, έχω αυτές τις αμαρτίες και δεν μπορώ να τι σταματήσω και δεν μπορώ να τις διακόψω. Έχει λόγον, έχει, έχει σημασία να συνεχίσω να αγωνίζομαι. Αφού βλέπω ότι δεν μπορώ να ξεπεράσω τα πάθη να σταματήσω να αγωνίζομαι». Αυτό που λένε και οι νεαρότεροι άνθρωποι, αφού ξέρω ότι αν εξομολογηθώ, πάλι θα τα ξανακάμω. Και πάλι θα τα ξανακάμω. Και είναι φυσικό να γεννάτε μέσα στην καρδιά του ανθρώπου αυτό το ερώτημα. Μα τι πάει και λέει κάθε λίγο στην εξομολόγηση, αφού μόλι βγεις απ' εκεί, πάλι τα ξανακάμνεις Και τι ξαναπηγαίνει. Και τι να ξαναπάνε, να εξομολογηθεί. Και ακόμα μπαίνει και ένα άλλο λογισμό που λέει το εξίσμα, Μήπω κορερεύει και το Θεό στο τέλο. Δηλαδή, έκανε και την εξομολόγηση, την κοροϊδία. Δηλαδή, ψεύδεσαι ενώπιον του Θεού, ενώ του υπόσχεσαι και πάει, Στάχα, ό,τι μετανοεί. Μετά ξανακάνει τέτοια πράγματα. Και έρχεται η, η πρόταση του πονηρού. Μην ξαναπά. Να μην ξαναξομολογηθεί. Αφού κάνει τέτοια πράγματα. Δεν σου λέει μην Έτσι, εκείνο δεν το λέει. Σου λέει να μην ξαναξομολογηθεί. Και πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί άνθρωποι, το ζούμε κάθε μέρα μέσα στα εξομολογητάρια ε, απομακρύνονται από, από τον Θεό γιατί τρόπονται να απογοητεύονται επειδή δεν μπορούν να τηρήσουν κάποια εντολή κάτι το εξωτερικό και λέει δοκίμασα δεν μπορώ και άρα φεύγω είμαι χαμένος που είμαι χαμένος ας πάω να χαθώ τελείω. δεν είναι έτσι αυτό που μας σώζει μέσα στην εκκλησία είναι μετάνοια το να λες, ας πούμε Θεέ μου σε παρακαλώ λυπήσουμε των αμαρτωλών και συγχώρεσαι στις αμαρτίες μου ξέρω ότι επιτελώ την αμαρτία το ξέρω αυτό το πράγμα το, το ήξεραν και οι μεγάλοι πατέρες αυτοί που έγραψαν τους ήμνους της εκκλησία, τους θεολογικότητας τους ήμνους. τι είπαν Πολάκης λέει την υμνοδία εχτελών ευρέθει την αμαρτία εκπληρών ενώ πολλέ την ώρα που ψάλλω α πούμε λέει εκεί εκπληρώ την ψαλμωδία ταυτόχρονα επιτελώ και την αμαρτία μέσα στην ύπαρξή μου έτσι ερχόμαστε στην εκκλησία πολλές φορές και λέμε πάμε στην εκκλησία να προσευχηθούμε και μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία και το μυαλό μας γεμίζει ακαθαρσίες ακάθαρκους λογισμούς, εσχρούς λογισμού, βλάσφημους λογισμούς κακίες, αναταραχές μέσα μας, γίνεται ένας φαύλος κύκλος μας φταίνει τα πάντα και αυτό γεννά μια αναπαγοήτευση να μην πηγαίνω τι πάω στην εκκλησία αφού πάω και κολάζομαι αφού πάω και γίνομαι χειρότερα αφού δεν τα καταφέρω να προσευχηθώ καλύτερα να μην πηγαίνω όλες αυτές οι προτάσεις όλες αυτές οι, αυτοί οι λογισμοί δεν είναι έκτου Θεού δεν είναι λογισμοί πνευματικοί δεν είναι λογισμοί ανθρώπου που θέλει να αγωνιστεί διότι ο άνθρωπος που αγωνίζεται έχει μερικά βασικά πράγματα και ένα από τα βασικότερα πράγματα είναι αυτό που λέει ένας αβάς της Εκκλησίας ο αβάς τη Αΐας ότι η δύναμη αυτού που θέλει να αγωνιστεί η συναρετή είναι το εξής όταν πέφτει να μην μικροψυχεί αλλά πάλι να γύρεται βλέπετε δεν σου λέγει είναι άμεπτος. όχι απλώς όταν πέφτεις μη χάνεις το θάρρος σου μην μικροψυχείς σήκου πάνω μετανόησε, στάθουν προσάσων θεών, τον Θεό εμπνεύματι και προχώρα τον αγώνα σου μη σταματήσεις μη δεχθείς τον λογισμό που σου υποβάλλει και σου λέει ότι δεν κάνεις τίποτε αυτό το δεν κάνεις τίποτα μέσα στην εκκλησία δεν ισχύει λέει κανένα, μα γιατί να πάω στην εκκλησία αφού δεν προσέχω πήγαινε Κιά το σώμα σου και πάρ' το εκεί και κάθισε το εκεί και πέτο... έστω Μείνε εδώ μέσα στην εκκλησία. Μπορεί να μην προσέχει. Μπορεί το μυαλό σου να τρέχει δεξιά αριστερά. Πάντω είσαι εδώ. Το σώμα σου είναι εδώ. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ο Θεό θα δει την πρόθεσή σου. Θα δει ότι, κοίταξε, μπορεί να σταθεί μπροστά σου αυτόν και να του πει ό,τι Θεέ μου Εγώ αυτό μπορώ να κάνω μόνο. Το μυαλό μου δεν μπορώ να το μαζέψω. Είναι διασκορπισμένο. Δεν μπορώ να αντιθαψεύσω την καρδία μου. Είναι γεμάτη πάθη. Τι μπορώ να κάνω, Να πιάσω τον εαυτό μου με τη βία, να τον φέρω να τον κάτσω σε ένα στασίδι και να του πω: Κάτσε εδώ και δεν θα φύγει. Και τον καθίσω εκεί και του λέω: Θα μείνει εδώ, έστω και αν όλο δίπλα σου βρωμά, έστω και αν όλο δίπλα σου φτύνει, έστω και αν ο άλλο μυρίζει ή ξέρω εγώ είναι ενοχλητικό ή σε κοιτάζει παράξενα. Κάτσε εδώ, δεν πρόκειται να φύγει. Εάν έχει κανεί αυτήν την αγωνιστική διάθεση ο Θεός βλέπει την πρόθεση μας βλέπει τον αγώνα μας είναι καλός πατέρας και καλός αγωνωθέτης ο Θεός και τότε η χάρη του Θεού έρχεται και συμπληρώνει αυτό το οποίο εσύ κάμνης. γιατί εάν εσύ δεν καταβάλεις πρώτα αυτό που έχεις δεν πρόκειται ο Θεός να κάνει το υπόλοιπο σκεφτείτε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει ένα χρέος 10.000 λίρες και έχει στην τράπεζα δικά του χρήματα 1000 λίρες. Και έρχεται και σου λέει εσένα κάποιο που έχει την δυνατότητα. Ξέρεις, ξόφλησέ μου το χρεός μου. Αλλά κύριος δεν έβαλε τα δικά του χρήματα. Του λέει καλά, δώσε πρώτα παιδί μου εσύ τι κρατάς. Δώσε αυτό που έχεις. Και θα δώσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Αλλά να δώσουμε όλοι και εσύ να το φυλάεις. Είναι σαν και το αυγό της που λέει παρεμία που η μητέρα καμένη είπε δεν δονιέται και μισό αυγό στη μάμα σας τα δυο τρία παιδιά τους όλα από μισό αυγό έφαγε η μητέρα δυόμιση και τα μωρά από μισό <χεχε> <laughs> λοιπόν πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την πρόθεση του κάνε αυτό που εξαρτάται από σένα είναι βασική προϋπόθεση είναι βασική ε, διδασκαλία στον πνευματικό αγώνα αυτό το πράγμα γιατί ξέρετε ε, το είπα και άλλες φορές θα το πω και τώρα ακόμα μια φορά και ανθρώπους που ε, τώρα έρχονται και ίσως να μην το έχουν ακούσει ε, θυμούμαι μια φορά στο Άγιον που μου, που κάποιο παιδί ήρθε και είχε ένα πρόβλημα πράγματι πολύ δύσκολο ένα σαρκικό πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσε να ξεπεράσει πίστευε ότι δεν μπορούσε να ξεπεράσει επήγε σε ένα πνευματικό Εξομολογήθηκε ο πνευματικό καλό, ενάρετος άνθρωπο, αλλά κρίνοντα με τα δικά του μέτρα, του λέει: Κοίταξε, πρέπει να κάνει το πάνω να το ξεπεράσει. Εάν δεν ξεπεράσει αυτό το πράγμα, γέ μου, πώ θα πας μπροστά στο Θεό, πώ θα προχωρήσει, πρέπει να το ξεπεράσει, να αγωνιστεί. Του λέει: Μα δεν μπορώ. Μα τι σημαίνει δεν μπορώ, να μπορέσει, να αγωνιστεί, να βάλει τα δυνάτια σου να αγωνιστεί. Ε, του είπε κάμποσα του παιδιού. Το αποτέλεσμα είναι ότι το παιδί ε, απογοητεύτηκε. Είπαν ότι καλά τα λέει ο πάτερ, ο πνευματικό, αλλά εγώ δεν μπορώ να ξεπεράσω το, το πάθος μου, την αμαρτία μου. Είμαι χαμένος που είμαι χαμένος, άστα πλέον, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Θα, α, στη ζωή μου να κυλήσει όπως θέλει και ό,τι θέλει ας γίνει. Κάποιοι άλλοι μοναχοί που τον είδαν εκεί τον πλησίασαν, του μίλησαν λίγο Κατάλαβαν ότι το παιδί είχε έτσι απογοητευτεί και τον έστειλαν οι Συσκαριές και τον οδήγησα εγώ στον πατέρα Παΐσιο αφού μου είχε πει ο ίδιος το πρόβλημα του. Και τον επήγα στο γέροντα και του λέω ξέρεις γέροντα αυτό το παιδί έχει αυτό το πρόβλημα και δεν μπορεί να το ξεπεράσει. Τι κοντά να, να το μιλήσετε. Και ήμουν κι εγώ εκεί παρόν και άρχισε το παιδί να λέει στον γέροντα ότι κοίταξε εγώ, από μικρό παιδί κάνω αυτό το πράγμα έκανα τεράστιες προσπάθειες έκλαψα, επώνεσα, εκτυπήθηκα έκανα τα πάντα δεν μπορώ να το ξεπεράσω αφού δεν έχω ελπίδα να πούμε πλέον αυτή είναι η ζωή μου, έτσι είναι καθορισμένη θα την αφήσω να κυλήσει με αυτόν τον τρόπο και δεν, δεν μπορώ να πηγαίνω εκκλησία διότι τι να πω στην εκκλησία να κορυδεύω τον Θεό αφού κάνω τότε φοβερήν αμαρτία και ο του λέει κοίταξε να είσαι κάτι. Ωραία. Α πούμε ότι έχει αυτή την αμαρτία, αυτό το πάθο το οποίο το κάνει, έτσι, ωραία. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα άλλα που μπορεί να κάνει. Και κάμε πρώτα αυτά που μπορεί. Κάμε αυτά που μπορεί. Και αρχίζει ο να το παριθμεί, τι μπορούσε να κάνει. Του λέει, κοίταξε παιδί, μα πιάσουμε τα πιο βασικά. Μπορεί κάθε βράδυ, πριν κοιμηθεί, να κάνει ο Σταυρό σου, ξέρω εγώ τρει φορέ, και να λε, θέλω, σε παρακαλώ συγχώρεσε τις αμαρτίες μου και βοήθησε με να ζήσω σύμφωνα με το Πανάγιον σου θέλημα μπορείς τον το πράγμα να το κάνεις δεν μπορώ βέβαια αλλά θα το κάνεις ανεξάρτητα αν αμάρτησες ή όχι έτσι ναι. αλλά το κάνεις και το πρωί που να σηκώνεσαι μπορείς για μου από τα χρήματα που παίρνει, από το μισό σου ένα ποσό να δίνεις ελεημοσύνη ξεχώρισε ένα ποσό από το μισό σου και δίνε τον ελεημοσύνη σε φτωχού ανθρώπους σε μοναστήρια, σε εκκλησίες, σε καλά έργα που γίνονται θα τον ελευμοσύνη Μπορεί να το κάνεις, μπορώ βέβαια μπορείς να διαθέτεις λίγο χρόνο από αυτόν που έχεις να πηγαίνεις σε κάποιο νοσοκομείο σε κάποιο ίδρυμα που έχουν ανάγκη να βοηθάς λίγο, μπορώ μπορείς να πηγαίνεις σε εκκλησία την Κυριακή μπορώ Μπορεί να νηστεύεις την Ταταύτη και την Παρασκευή σιγά σιγά να μπεις έτσι μέσα, ναι μπορώ μπορεί να διαβάζεις κάθε μέρα μια σελίδα από το Ευαγγέλιο και κάποιο βιβλίο πνευματικό μπορώ τέλος πάντων μπορείς το ένα μπορείς το άλλο του βρήκε ένα σώρο πράγματα που μπορούσε να κάνει και του λέω γέροντας κοίταξε βρε παιδάκι μου μπορείς να κάνεις τόσα πολλά πράγματα και δεν μπορείς να κάνεις το ένα το πάθος εκείνο κάμε πρώτα αυτά που μπορείς και μετά ο καλός σου θα κάνει αυτό που δεν μπορείς θα έρθει ο Θεός παιδί μου το δικό σου αγώνα τη δική σου προσπάθεια το ότι δεν τα βάζεις κάτω το ότι δεν υποχωρείς το ότι δεν απογοητεύεσαι και ο Θεός άρθει στην ώρα που ξέρει εκείνος και θα βραβεύσει τον κόπο σου και την προσπάθειά σου και έτσι και έγινε δηλαδή ένα βασικό δόγμα εις τον αγώνα των πνευματικών είναι ο άνθρωπος να μάθει ότι μέσα στην εκκλησία δεν υπάρχει περίπτωσης καμιά περίπτωση που ο άνθρωπος να πει ότι ξέρεις δεν γίνεται με μένα τίποτα και ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα και ότι εφού δεν εκτελώ όλα αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο άρα δεν έχω θέση εγώ μέσα στον χώρο του Θεού δεν είναι έτσι θέση έχει κάθε ένας ο οποίος μαθαίνει τη μετάνοια μαθαίνει να μετανοεί ο κάθε ένας να μην ξεχνούμε ότι αυτό που είπε ο Χριστός οι τελώνες και οι πόρνες προάγουν ημάς στην Βασιλεία των Ουρανών αυτοί θα μας ξεπεράσουν την Βασιλεία των Ουρανών από τι τι έργα έχουν να επιδείξουν και τι έργα έχουν να κάνουν και ποιον νόμον εφύλαξαν και ποια εντολή δεν άφησαν που δεν την καταπάντησαν αλλά γιατί μας ξεπερνούν γιατί έχουν οι όσοι έχουν από αυτού ταπείνωση και μετάνοια πράγμα το οποίο είχε και ο λιστής, ο οποίος δεν είχε ενέργα να επιδείξει αλλά είχε την καλή διάθεση να πλησιάσει και να παρακαλέσει τον Θεό με ταπείνωση και μετάνοια να του ενθυμηθεί η συμβασιλεία του Άρα ο άμωμος εν οδό ο άμεπτος άνθρωπος ο οποίος ευρίσκεται στην οδό του Κυρίου δεν είναι ο εξωτερικά Άμωμος, αλλά αυτός ο οποίος είναι μιμητής του Χριστού αυτός ο οποίος μιμείται αυτό που είπε ο ίδιο ο Κύριος μάθεται απεμότι πράουσιμη και ταπεινός στην καρδία εάν αποκτήσει την ταπείνωση και την εξ αυτής κατά μίμηση του Κυρίου τότε όντως πορεύεσαι αμέμπτος εις το δρόμο του Θεού και όταν είσαι ταπεινο και άνθρωπος μετανοίας τότε ό,τι και να συμβεί στη ζωή σου. Οποιαδήποτε πτώσης και αν συμβεί, σηκώνεσαι πάνω και λες, Θεέ μου, λυπήθουμε τον αμαρτωλό και συνεχίζεις τον δρόμο σου. Συνεχίζεις τον δρόμο σου και αν ξέρεις ότι έτσι είναι ο πνευματικός αγώνας. Και προχωρεί πιο κάτω. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συναυτών. Μακάρι ακόμα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι επειδή ακριβώς διατήρησαν την ψυχή τους και την ύπαρξή τους ζωντανή προς ας βλέπετε τι λέει εδώ ένα ωραίο ρήμα ο Δαβίδ οι εξερευνώνται τα μαρτύρια αυτού. Όχι αυτοί απλώς που θέλουν να μάθουν για τον Θεό και για όλα αυτά που έκαμε για όλα αυτά τα οποία επιτελεί κάθε μέρα με στη ζωή μα, όχι α, αυτοί που τα ακούν απλώ, αλλά αυτοί οι οποίοι τα εξερευνούν, δηλαδή έχουν μέσα τους μια διάθεση πάρα πολύ μεγάλη να, να προχωρήσουν ει βάθο να ανακαλύψουν. Πού είναι αυτοί που λένε ότι η γραφή, λέει το Ευαγγέλιο, πίστευε και μη ερεύνα. Βλέπετε που είπαμε πολλέ φορέ. Αυτό το πίστευε και μία ερεύνα δεν είναι της εκκλησίας Εδώ ξεκάθαρα μα λέει ο προφήτης Ζαβίδ στην παλαιά Διαθήκη ακόμα ότι είναι μακάρι αυτοί που εξερευνούν τα μαρτύρια του Θεού τις μαρτυρίες του Θεού και ξέρετε ότι ένα φαινόμενο που συμβαίνει η ζωή μας είναι γεμάτη από επεμβάσεις του Θεού γεμάτη αλλά δεν τις βλέπουμε γιατί δεν τις βλέπουμε δεν τις βλέπουμε γιατί τα μάτια μας είναι ακόμα άρρωστα είμαστε σε ένα σκοτάδι αυτό το, το, το ζούμε όσοι στη ζωή μας κάποια στιγμή υπήρξε κάποιο γεγονός κάποια στιγμή κάποιο διάστημα χρόνου που είμαστε εκτός εκκλησίας και μετά βρεθήκαμε εντός εκκλησίας και όταν στρέψουμε τη ζωή μας πίσω, βλέπουμε τον, τον Θεό να έχει ενεργήσει στη ζωή μας ολόκληρη. Από τότε που ακόμα ε, υπήρξαμε και ως πρώτη στιγμή τη υπάρξεώ μας. Και εξιστάμεθα δηλαδή πόσο Θεός ήταν παρόν, πόσο Θεός ενεργούσε στη ζωή μου τόσα χρόνια με τόση λεπτομέρεια, με τόση πατρική πρόνοια, με τόση δύναμη και εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα και το βλέπω τώρα τώρα το βλέπω τότε δεν το έβλεπα τότε δεν καταλάβαινα και δεν μπορούσα να, να δω όλη αυτή την πρόνοια του Θεού το βλέπω τώρα αυτά όλα τα πράγματα που βλέπουμε και αυτά που βλέπουμε στη ζωή μας κάθε μέρα των Θεών να είναι δίπλα μας, να είναι μαζί μας να εφαρμόζεται αυτό που λέει πάλι στους ψαλμούς το έλεγε όσο Κύριε καταδιώξημε πάσα στα σημέρα τη ζωή μου το έλεος του Θεού, όχι απλώ να είναι μαζί μας, όχι να είναι να έρχεται μαζί μας, αλλά να μας καταδιώκει τρόποντινα, να τρέχει να μας προλάβει, να είναι μαζί μας το έλεος του Θεού, η παρουσία του Θεού. Και ο άνθρωπος, ο πνευματικά υγιής, είναι αυτός που καταλαβαίνει τον Θεό γύρω του. Εσάνεται ο Θεός εν κοντά μου. Από την παραμικρή λεπτομέρεια τη ζωή του, βλέπει τον Θεό να είναι παρόν, και αφού βλέπει και αισθάνεται τον Θεό παρόν τότε γεννάται μες στην, μες στην ύπαρξή του η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Η αγάπη του Θεού πλέον διαλεί την ύπαρξη του ανθρώπου. Αισθάνεται, βλέπει τον Θεό με πόση αγάπη με πόση στοργή με πόση μέρημνα φροντίζει τη ζωή του ολόκληρη. Και καταλαβαίνει και αυτό που λέει ο κύριο στο Ευαγγέλιο ότι ούτε μία τρίχα από το κεφάλι μας δεν πέφτει χωρίς να είναι μέσα στην πρόνοια του Θεού. Το βλέπει κάθε μέρα. Και ξέρετε και έναν άλλο μυστικό. Αυτά τα πράγματα τα καταλαβαίνει ο άνθρωπος όσο λιγότερη ανθρώπινη βοήθεια και παρηγοριά έχει. Ως που σε βοηθούν οι άνθρωποι και σε παρηγορούν οι άνθρωποι και τρόπονται να έχεις πολλούς γύρω σου και όλα σου πάνε καλά, δεν τα βλέπεις εύκολα. Αυτή την παρουσία του Θεού <coughs> τη βλέπει ο άνθρωπος εκείνος ο πονεμένος. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ανθρώπινη παρηγοριά. Ο άνθρωπος ο οποίος εσάνεται και είναι όντω από τους ανθρώπους εγκαταλελειμμένος, προδομένος, πεταμένος. Αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε μια πλεονεκτικότατη θέση εάν θέλει να δει όντω την πρόνοια της αγάπης του Θεού. Αυτό που έβλεπαν αυτοί όλοι οι Άγιοι και οι Πατέρες που έκαναν το παν να μείνουν μόνοι τους έμεναμε σερήμους, απομακρυσμένοι δεν, χωρίς ανθρώπινη παρηγορία τίποτα γιατί ήταν τρελή, ήταν παλαβή, δεν ήξεραν να πάγαν να κάτσουν κοντά σε μια πόλη Θυμάμαι μια φορά που κάποιο παιδί από αγάπη να πούμε έφερνε στον γέροντα των Παΐσιο διάφορα πράγματα μια φορά του φέρει καρπούζια, Δύο καρπούζα, τα έφερε να τα κουβαλήσει εκεί πάνω. που έμεινε. Του λέγοντα: Από πού τα φέρει, Βρε, παλικάρι τα καρπούζα. Λέει: Από τον Ταλέα, από το κατάστημα των Καριών. Τον είπε: Τι να τα κάμω, Βρε, εγώ τα καρπούζα. Λέει: Γέροντα, ε, να φάνηκε ένα καρπούζα, α πούμε. Τον έβλεπε τον Γέροντα έτσι: Που ούτε έτρωγεν, ούτε έπινεν, ούτε είχε τίποτα από εκεί που τρώγονταν. Δηλαδή, εάν ζητούσε κάτι από αυτόν τον άνθρωπο που τρώγαι του. Θα τα, τα μεγάλο θαύμα να βρει κάτι. Δηλαδή, μεγάλη υπόθεση, α πούμε, και εκείνο να δούμε τι ήταν. Του λέω για να τα γέ μου. Ξέρω κι εγώ πού είναι ο ταλέα. Άμα θέλω να πάω να αγοράσω καρπούζα. Και ξέρω που πουλούν και καρπούζα και καλατοπούρεκα και γάλα σκόνη και ξέρω εγώ βιταμίνε. Ξέρω που πουλούν τα πράγματα. Και άμα θέλω, έχω και χρήματα να τα αγοράσω και να τα αποκτήσω. Δεν είναι επειδή δεν έχω, είναι επειδή δεν θέλω. Γι' αυτό μην μου κουβαλά καρπούζια και ντομάτε και πράγματα να κάνω σαλάτε, διότι δηλαδή δεν θέλω εγώ. Εγώ δεν θέλω να τα έχω. Εγώ θέλω να ζω έτσι. Δεν είναι επειδή δεν μπορώ να ζήσω διαφορετικά. Εγώ θέλω να μην έχω τίποτα. Και πράγματι δεν είχε τίποτα. Μια φορά κάποιο του πήρε ένα κουλιαστήρι να κάνει το τσάιν του και του λέει: Μου φέρε αυτό το πράγμα, τώρα θέλω και μια σπόντα να το κρεμάσω. Θέλω και ένα σφυρί να την καρφώσω. Θέλω και ένα αυτό να το πλένω πάρ' το καλύτερα και με ήσυχο πέντε κάτσαρα που να βάλω μέσα στο νερό να τα πιώ, πίνω τα και έτσι, δεν έχει πρόβλημα βλέπετε δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι όπου λέμε και έτσι τον Αγίον ο Χορός πηγή τη ζωή ζωής και την οδόν και την πηγήν και την θύραν του παραδείσου δηλαδή ήταν πανέξυπνοι άνθρωποι πανέξυπνοι άνθρωποι σόφρονες άνθρωποι είπαν ότι κοίταξε πολύ καλά εδώ είναι ένα εμπόριο. Εάν φανεί σωστός έμπορας και αλλάξεις τα φθαρτά με τα αυθαρτά εκέρδισες. Εάν σου γελάσει όμως και επενδύσεις εδώ έχασες. Για αυτό τον λόγο οι Άγιοι ήταν πολύ σοφοι άνθρωποι και το λέω αυτό και για τις μέρες που ζούμε που είναι μέρες έτσι σλιβερές μέρες. Ζούμε πολέμους, ακουές πολέμων ακαταστασίες εθνών και συνοχήν εθνών, απορία και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ έτσι, σημαντικές μέρες. Γιατί, Γιατί η ελπίδα στην δύναμη του το ανθρώπου σβήνει. Χάνονται οι ανθρώπινες ελπίδες και είναι η ώρα που γεννάται η Θεία Ελπίδα και η Θεία Παρηγορία. Αυτές οι ώρες ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει την Παρηγορία του Θεού... Και την ελπίδα του Θεού. Και όταν μέσα στο σπίτι μας, βλέπετε, λέμε, δεν με καταλαβαίνει ο άντρας μου. Είμαι μόνος μέσα στο σπίτι. Είμαι μόνη μου. Πολλές γυναίκες το λένε αυτό κάθε μέρα. Ζω μέσα στο σπίτι, δεν με καταλαβαίνει κανένας. Ούτε ο άντρας μου, ούτε τα παιδιά μου. Δεν έχω έναν άνθρωπο να με καταλάβει. Πολλοί άνθρωποι το, το βιώνουν γύρω μα. Και η απάντηση είναι ότι πνευματικά, αυτό είναι το πολύ σπουδαίο πράγμα. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα να μην σε καταλαβαίνει κανένα, να μην σε παρηγορά κανένα, να μην σε αγαπά κανένα. Το πιο μεγάλο πράγμα είναι τούτο. Μακάρι να είχαμε τη δύναμη αυτή να μην μα αγαπά κανένα άνθρωπο, να μην μα θέλει κανένα, να μην μα εκτιμά κανένα, να μην μα καταλαβαίνουν, να μην μα αποδέχονται. Αυτό το πράγμα, αν το αξιοποιήσει κανεί πνευματικά, είναι δηλαδή ότι καλύτερο ό,τι καλύτερον εκείνη την ώρα ο Θεός θα είναι παρόν όταν δεν έχεις άνθρωπον έχεις τον Θεόν όταν δεν έχεις ανθρώπινη παρηγορία έχεις την θεία παρηγορία αλλά θέλει λίγη μάλλον θέλει αρκετή πίστη θέλει για να πιστέψεις ότι ο Θεός δεν σε εγκατέλειψε Υπάρχει μια φράση που την έλεγαν εκεί στην έρημο οι γέροντες, οι πατέρες όταν καμιά φορά έσφυγαν οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και κοιτάζεις αριστερά και δεν βρίσκεις μια διέξοδο έλεγαν την εξής φράση «Καλά ο Θεός που είναι» Εντάξει, ανθρωπίνως δεν έχουμε διέξοδο ανθρωπίνως δεν έχουμε λύση αλλά ο Θεός που είναι Μα εγκατέλειψε ο Θεός αδύνατον. Είναι βλασφημία να σκεφτώ ότι ο Θεός με εγκατέλειψε όσες αμαρτίες και αν έχω. Άρα λοιπόν ο Θεός είναι παρόν. Αφού ο Θεός είναι παρόν κάνω υπομονή. Ο Θεός θα δώσει μαρτύριον της παρουσίας του. Αυτά είναι τα μαρτύρια του Θεού. Είναι αυτά τα πράγματα τα οποία μαρτυρούν τον Θεό. Είναι τα σημεία του Θεού αλλά πρέπει να τα μάθεις να τα εξερευνήσεις πρέπει να έχεις αυτή τη διάθεση να σηκώσει το πρώτο πέπλο και να ανακαλύψεις από κάτω το μεγαλείο της αγάπης του Θεού έτσι είναι μακάριος λοιπόν ο άνθρωπος λέει ο Δαβίδ ο οποίος εξερευνά τα μαρτύρια του Θεού γιατί είναι μακάριοι αυτοί οι άνθρωποι διότι εν όλη καρδία εξετήσουσαν αυτών διότι με όλη την καρδιά τους θα ζητήσουν τον Θεό η καρδιά μας έχει έναν ιδίωμα έχει μία δύναμη η καρδιά μία και μοναδική δύναμη τη δύναμη της αγάπης η καρδιά μας είναι πλασμένη για να αγαπά διότι ο Θεός που μας έπλασε είναι αγάπη αφού ο Θεός είναι αγάπη που είναι το αρχέτυπο μας και ο δημιουργός μας εμείς που είμαστε εικόνε αυτού του Θεού Άρα και εμείς είμαστε αγάπη Εάν ο Θεός αγάπη εστί Κατά φύση μπορούμε να πούμε και εμείς Άρα και ο άνθρωπος αγάπη εστί Κατά χάρη Θεού Και ο άνθρωπος είναι αγάπη Με τη χάρη του Θεού Αυτή η αγάπη Είναι η δύναμη της καρδιάς μας Και η καρδιά δεν εννοούμε Αυτή την η καρδιά που κάνουμε Της κάνουμε και χείριση και την φτιάχνουμε Αλλά την καρδιά το κέντρο Όλου του ψυχικοσωματικού ψυχοσωματικών δυνάμειων του ανθρώπου για να εξηγήσει τον Θεό σωστά πρέπει εν όλη η καρδία να εξητήσεις τον Θεό εάν κάτι σου γελάσει και σου κλέψει την καρδιά σου τότε χάνεται η δύναμη σε κάτι αυτοκίνητα που όταν τρέχουν ας πούμε, έχουν δυνατά αυτοκίνητα όταν βάλουν το ιαρκοντήσιο πέφτει λεγικά το η δύναμή σου γιατί δουλεύει ακόμα ένα πράγμα έτσι και η καρδιά μας Δηλαδή η η καρδιά δουλεύει σε πολλούς τομείς Ας πούμε Δηλαδή αγαπά τον Θεό Αγαπά και τον κόσμο Αγαπά και τα χρήματα Αγαπά και την δόξα Αγαπά και τα, ξέρω εγώ, την πορεία του την Αν αγαπά πολλά πράγματα Αποδυναμώνεται Και δεν έχει δύναμη να αγάπεις προς τον Θεό Θα μου πεις τώρα Καλά, δεν θα αγαπούμε την οικογένεια μας Δεν θα αγαπούμε τα παιδιά μας θα αγαπούμε τη ζωή μας. Αλήμπονο. Θα τα αγαπούμε και πολύ μάλιστα και πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι η δύναμη και το σύνολο της αγάπης μας πρέπει να είναι προς τον Θεό. Τα, όλα τα υπόλοιπα είναι, έχουν την ιεραρχική τους θέση αλλά δεν έχουν την πρώτη θέση. Διαφορετικά και θα απογοητευτούμε κάποια ώρα θα απογοητευτούμε κάποια ώρα αλλά και κάποια ώρα θα καταλάβουμε ότι μας έκλεψαν μας αποδυνάμωσαν αυτή την αγάπη. Βλέπετε καμιά φορά το ζούμε ας πούμε, αυτό το πράγμα το λέω έτσι με τα μου από ευλαβείς γονείς ευλαβείς γονείς και ευλαβείς ανθρώπους που έρχονται στην εκκλησία ακούν και τις ομιλίες εξομολογούνται κτλ. και όταν έρχεται ώρα Τη δοκιμασία, του βλέπει, δεν το δέχονται. Ξέρω εγώ, αν έρθει μια δοκιμασία, σκανδαλίζονται. Μα γιατί σε μένα? Μα γιατί να μου συμβεί? Μα γιατί να το κάνει ο Θεό. Αν έρθει κάποια ώρα, του πει ένα παιδί, του ξέρει, εγώ θα πάω να γίνω μοναχό αμέσω. Αντίδραση. Όχι, α πούμε. Αν του πει ο σύζυγό, του ξέρει, εγώ να γίνω ιερέα. Ευλαβή κοπέλε. Σαν... Μα γίνεται του χρόνου, α πούμε. Να και γίνει τώρα, γίνεται του άλλου χρόνου, του άλλου χρόνου, του άλλου χρόνου. Φτάνει από χρόνο σε χρόνο δηλαδή Δεν το να πει Αλλά Καλύτερα όχι τώρα Λίγο αναργότερα Παρελθέτω απέ μου το ποτήριο τούτο πούμε. Βλέπεις ότι Κάτι υπάρχει Δεν έχει αυτή τη δύναμη Είναι μερισμένη η αγάπη Όταν έρχεται η ώρα να, να δώσεις τον εαυτό σου να, να δώσεις τον εαυτό σου Την ύπαρξή σου για την αγάπη του Χριστού δεν τραβά το μηχάνημα δεν, η μηχανή δεν έχει αυτή τη δύναμη να, να πάει με ορμή προς τον Θεό είναι διότι δεν εξητούμε εν όλη η καρδία μας ο Θεό δεν είναι με στην καρδιά μας μέσα στο κέντρο της καρδιά μας η αγάπη του Θεού και ξέρετε οι πειρασμοί που περνούμε όλοι οι πειρασμοί και θλίψεις και δοκιμασίες εάν τι αξιοποιήσουμε πνευματικά μας βοηθούν διότι μας ξεκολλούν από όλα τα ψευτοστηρίγματα που έχουμε γύρω μας. Σου μαθαίνω ότι κοίταξε, μην ελπίζει, μην, μην δίνεις την καρδιά σου σε αυτά τα πράγματα, παρέρχονται, παρέρχονται, ουκέ έχεις οδεμένου σαν πόλη. Δεν, δεν είσαι εδώ μόνιμος, παρέρχονται τα πράγματα, εδώ παρέρχονται βασιλείες, παρέρχονται ασφάλειες που στηρίζονται σε τόσα πράγματα, ουρανός και γη θα παρέρθει κάποια ώρα, και εσύ, α πούμε, δεν τολμάς να αποχωριστείς ξέρω εγώ, ένα πράγμα. Μα εάν σου φωνάξει ο Θεό σελαπάνω, τι θα πει, τι θα κάνει. Θα πει όχι, κάτσε να τα τακτοποιήσω, να τα πάρει μαζί σου, τι θα γίνει. Δεν καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η σχέση μα με τον Θεό είναι σχέση αγάπη. Όπω μέσα στο γάμο μα. Δεν μπορεί να κοιτάζει άλλα πρόσωπα γιατί επιτελείς έργων, όχι καλόν; το ίδιο και όταν αγαπάς τον Θεό δεν μπορείς να αγαπάς και άλλα πράγματα πρέπει να μαζέψεις την αγάπη σου να τη μαζέψεις και να την δώσεις στον Θεό δίνοντας την αγάπη σου στον Θεό σε αυτή την αγάπη ανακαλύπτεις και πάλι τον εαυτό σου τον κόσμο τους αδελφού σου, την οικογένεια σου τα πάντα, αλλά πλέον ε Ιησού, με άλλα μάτια με, άλλα, με άλλη λογική Όπως εκείνη η λογική που Των μαρτύρων Βλέπετε εκείνοι οι μαρτυρε, Επήγαιναν Να πιάσουν τον άντρα Να πάει να μαρτυρήσει Έτσι έχουμε εδώ τιμούμε στην πόλη μας Την Αγία Μαύρα έτσι Και τρώει έχουμε χιλιάδες άνθρωποι Τι έκαναν εκείνοι Πιάσαν τον Τιμόθεο Και πήγαινα να τον σταυρώσουν Και αυτοί πήγαινε και τον στήριζε και του λέγε, Πρόσεχε, μήπω και αρνηθεί την πίστη σου. Μήπω και σε ξεγελάσουν με ψεύτικε υποσχέσει. Έχετε τον νου σου στον Θεό, στον ουρανό, στη βασιλεία του Θεού. Και μείνει εκεί, να πεθάνει εκεί, για να κερδίσει τον παράδεισο. Και επίση σταυρώθηκε και εκείνη μετά, εκεί δίπλα του, για να τον βοηθήσει. Βλέπουμε εκεί τι μητέρε, οι οποίε στέκονταν δίπλα από τα παιδιά του. Κιάναν τα παιδιά του και τα οδηγούσαν στο θάνατο. Στο θάνατο. Και έκπαιγαν και η μάνα μαζί και πλήρωνε χρήματα η μάνα για να είναι δίπλα. Όχι για να κλαίει και να πει του παιδιού τη: Παιδί μου, σέπα, καλολυπήθη την μάνα σου. Μα να σκοτωθεί, να πεθάνει. Κάμε κάτι, ξέρω εγώ, ή να γλιτώσει το παιδί τη. Όχι. Και φτάζομαι έναν ωραίο άγιον άγνωστο, ένα καλλιόπιο, 15 χρόνων, που η μητέρα του πήγε και πλήρωσε του δημίου για να είναι δίπλα από το παιδί τη. Και όταν του έλεγε: Στάθω, παιδί μου, στη θέση σου. Μην αρνηθείς τον Χριστό, μην εκεί γίνε μάρτυρας, να γίνεις μάρτυρας, μην φύγεις από τη θέση σου. Και ήταν εκεί και ενδυνάμωνε το παιδί τη μέχρι την τελευταία της ώρα. Γιατί δεν ήταν μάνα εκείνη, δεν είχε σπλάχνα μητρικά, δεν είχε λογική Τι ήταν ήταν, ήταν παράφρον, τί ήταν, όχι. Ήταν άνθρωπος ο οποίος εμβάπτησε όλη την ύπαρξή τη και όλη τη ζωή τη μέσα στην αγάπη του Χριστού. Μέσα σε αυτή την αγάπη ήταν και ο άντρα της, ήταν και το παιδί της, ήταν και η περιουσία της, ήταν και η ύπαρξή τη, ήταν και η ζωή της ολόκληρη. Και αυτό οι μάρτυρες που πρέπει να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, το είπαμε πολλές φορές, διαβάζετε τα συναξάρια των Αγίων, τους μάρτυρες, τους οσίους, να δείτε εκεί την δύναμη, να δείτε τι μεγάλη, τι, τι είχε η Εκκλησία. Πράγματα δηλαδή τα οποία ο άνθρωπο δεν μπορούσε να διανοηθήκαν. και όμω με τη χάρη του Θεού γίνονταν δυνατά, γίνονταν κατορθωτά. Που λέει κάπου ο Άγιο Χρυσόστωμο, μιλώντα για την Σολομονή, αυτήν τη μητέρα των επτά παιδων των Μακαβαίων, που αισθάθηκε δίπλα από τα παιδιά τη και του έλεγε, του μιλούσε εβραϊκά, να μην καταλαβαίνει ο άλλο, και του έλεγε: προσέξετε, μην αρνηθείτε τον Θεόν τον πατέρο σα. Μείνετε ευσεβίσει τον Θεό. Και κατέκαψαν και κατασκότωσαν και διάλυσαν και τα εφτά της παιδιά και μετά σκότωσαν και εκείνοι και λέει ο Άγιος Χρόστομος ο μακαρίας μητρός τι μακάρια είναι αυτή η μητέρα η οποία επέθανε εφτά φορές και μετά οχτώ ο δικός εστάνατος κάθε φορά που ένα παιδί τη το έβλεπε να το τηγανίζουν να το σουβλίζουν να το σκοτώνουν και αυτή δίπλα εκεί ούτε ένα παιδί να μην αφήσει για τον εαυτό τη υπερφυσικά πράγματα, υπέρ την φύση του ανθρώπου, πράγματα τα οποία δεν είναι ψυχοπαθολογικά, δεν είναι πράγματα άρρωστα, αλλά πράγματα τα οποία γεννώνται μέσα από αυτήν την αγάπη. Όπως εκείνη η μητέρα των 40 Μαρτύρων, του ενός, που όταν είδε ότι το ένα το παιδί ο νεότερος, ο Μελήτων, ακόμα ζούσε και τον λυπήθηκαν οι δήμοι οι Δήμοι τον λυπήθηκαν να τον πετάξουν μέσα στο κάρο με τους άλλους που πήγαν να τους κάψουν και είδαν ότι ο παιδί είναι σαν ζωντανό τι έκαμε δεν πήγαν το πιάσει να φέρει κανέναν γιατρό να το συνεφέρει το φορτώθηκε στην πλάτη και έτραχε πίσω από το αμάξι μέχρι που τον έριξε και το παιδί με τους άλλους να μην στερηθεί το παιδί των μαθηρικών στέφανων ε, μπορούμε να καταλάβουμε λοιπόν το φρόνημα των Αγίων το φρόνημα των μαρτύρων, ότι ήταν άνθρωποι συνετοί, άνθρωποι που δεν ξελιόντουσαν από τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ήξεραν πολύ καλά να τοποθετούν στη ζωή τους σωστά τα πράγματα, διότι εν όλη η καρδία εξεζήτησαν τον Κύριον. Δεν απατήθηκαν. Ήταν πραγματικά εραστές του Θεού. Αγαπούσαν τον Θεό. Τον αγαπούσαν από όλη την καρδιά του. Και Πράγματι βλέπει κανείς και χαίρεται πολλές φορές και σήμερα τέτοιους γονείς που έχουν τόση αγάπη προς τον Χριστό, που από την πολλήν αγάπη που έχουν στο Θεό θυσιάζονται και προσεύχονται και θρηνούν και κάνουν το παν προκειμένου και τα παιδιά τους και η οικογένειά τους να αγαπήσουν τον Θεό να αγαπήσουν τον Θεό και να έρθουν κοντά σε αυτήν τη σχέση την αιώνια με τον Θεό. να μην μπούμε σε άλλη ενότητα γιατί δεν μας παίρνει ο χρόνος αλλά θέλω να τελειώσω με το εξής εάν, εάν και εφόσον ζούμε μέσα στην εκκλησία και θέλουμε να, να γνωρίσουμε αυτόν τον Θεό και ο Θεός για μας να μην είναι μια θεωρία να μην είναι μια διδασκαλία αλλά ο Θεός να είναι το κέντρο της ζωής μας, η μεγαλύτερη μας εμπειρία, η εμπειρία ζωής, η οποία μπορεί να αλλάξει όλο το είναι μας. Αυτός ο Θεός της αγάπης, της ειρήνης, της ελευθερίας, ο Θεός ο οποίος μας εισάγει όλους μέσα στην Βασιλεία Του, έτσι μέσα σε αυτόν τον ανέσπερο φως της Βασιλείας Του. Τότε πρέπει να καταλάβουμε ότι τα πάντα γίνονται με κέντρο του αν αγαπούμε ή δεν αγαπούμε τον Θεό και οι εντολές του Θεού και όλα όσα κάνουμε δεν, γίνονται, δεν είναι αυτός σκοπός νηστεύομαι αγρυπνούμε, προσευχόμαστε αποφεύγουμε την αμαρτία κάνουμε το καλό κάμνουμε όλα αυτά τα πράγματα γιατί γιατί όλα αυτά θα μας οδηγήσουν και πρέπει να μας οδηγήσουν στην αγάπη του Θεού εάν οι εντολέ γίνουν αυτός σκοπός και αν τα καλά έργα και η άσκηση γίνει αυτός σκοπός και δεν μας οδηγήσει, δεν παραμείνει μέσον εργαλείων προς την αγάπη του Χριστού τότε θα μοιάσουμε κι εμείς σαν εκείνη τη σικιά την άκαρπη που είχε πλούσια φύλλα αλλά καρπούς δεν είχε γι' αυτό και ο Θεός την εξήρανε και λένε οι πατέρες ότι ο καρπός είναι η αγάπη του Θεού και τα φύλλα είναι τα καλά έργα Καλά έργα μπορεί να έχουμε αλλά εάν των καρπών δεν τον έχουμε ακόμα θέλουμε ένα αγώνα. και ο καρπός αυτός βγαίνει μέσα από την καρδιά μέσα στην καρδιά αν είναι και από εκεί βγαίνει και εκεί φυτεύεται και για να αυξηθεί θέλει αυτό που είπαμε στην αρχή να μάθουμε το μεγάλο αυτό μάθημα και το μεγάλο μυστήριο της μετανία, της ταπεινώσεως να σταθούμε μπροστά στον Χριστόν με ταπείνωση. μη καυχόμενοι στα έργα μας μη καυχόμενοι στα έργα μας αλλά καυχόμενοι μάλλον στην ανθρώπινη μας ασθένεια και να τον παρακαλέσουμε αυτός να γίνει σε μας και τροφή και θεραπεία και φάρμακών και ίαμα και τα πάντα να γίνει ο Χριστός στη δική μας ύπαρξη στη δική μας καρδιά εάν αυτό το καταφέρομαι τότε πράγματι θα καταλάβουμε το λόγο υπάρξιος της Εκκλησίας. Τότε θα καταλάβουμε τι έφερε ο Χριστός τον κόσμον, τι είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά είναι κενόν ή στην οικουμένη ολόκληρη, είναι το μόνο κενόν το οποίο είναι ο ίδιος ο Χριστός των κόσμων. Όχι η διδασκαλία Του, όχι το Ευαγγέλιο, όχι ένα σύγγραμμα, αλλά αυτός ο ίδιος, αυτός είναι το οποιο ειναι ο ιδιος ο χριστος τον κόσμον, οχι η διδασκαλια του οχι το ευαγγελιο οχι ενα συγγραμμα αλλα αυτος ο ιδιος αυτος ειναι το κεντρο και η ζωή και το κενόν υπό τον ήλιο ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός ο οποίος μας καλεί εμάς σε μια ένωση αγάπης μαζί του αιώνια πλέον εδώ να σταματήσουμε και να πούμε ότι αν θέλει ο Θεός θα είμαι θα πάλι εδώ κανονικά σε 15 μέρες μια ανακοίνωση έχω να σας κάμω την οποία έχασα και ναι κάπου την έβαλα ποιος <ΣΣ> ξέρει ε, μία ανακοίνωση από την Επιτροπή Ανεγέρσας του Ιερού Αγίου Αρσενίου Μία επενθύμηση ε, για όσους θέλουν να, να προσφέρουν να συνεισφέρουν στο έργο της ε, Ανεγέρσας της Εκκλησίας έξω στι εξοδου του ναού θα υπάρχει κάποια δυνατότητα να, να βοηθήσετε κάτι και επίσης ε, στις την 5η 25 Οκτωβρίου την 5η 25 Οκτωβρίου η 25 οκτωβριου την η 25 οκτωβριου ωρα 8 το βράδυ στο Μιλένιου το γνωστή, γνωστή είναι εκείνη η μεγάλη αίθουσα θα μιλήσει ο πατήρ Εφραίμ ο ηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου σε μια συναισθίαση που θα γίνει με σκοπό την, την οικονομική ενίσχυση αφενός και την πνευματική οφέλη αφετέρου αλλά και την ενίσχυση της Αναγέρσεως του Ιερού Ναού επειδή λέει εδώ η σημείωση. Έχουν μείνει ελάχιστες, λίγες πλέον θέσεις, εάν κάποιος ενδιαφέρεται, να ας φροντίσει κάπως σύντομα, διότι έχει γεμίσει ολόκληρη αίθουσα και δεν θα έχει μετά να βρει θέση. Εμείς να κάνουμε την προσευχή μας και το θέλοντος θα εδώ πάλι την ερχόμενη Α, και μια ανακοίνωση που μου είπαν ότι αύριο, μάλλον την Παρασκευή το βράδυ, όπως γίνεται η καθιερωμένη αγρυπνία εις των ναών εδώ της Παναγίας μας, την ερχομένη Παρασκευή θα γίνει η, η αγρυπνία με αρχιρατική θεία και χειροτονία ενός από τα παιδιά μας σε διάκονο. Κάποιος νέο παιδί θα χειροτονηθεί διάκονος κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας και όποιοι θέλετε μπορείτε να έρθετε να προσευχηθείτε. Χριστέ το φως των αληθινών, το, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, Σημειωθεί το εφημά στο φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου και πάντου σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς Αμήν. Καλό βράδυ ο Θεός μαζί σα.